Είκοστο τέταρτο μάθημα Σας παρακαλώ, πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο Στην πλατεία συντάγματος Σας παρακαλώ, πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο Στην πλατεία συντάγματος Είναι μακριά από εδώ Όχι, δεν είναι πολύ μακριά Κάπου πέντε λεπτά με τα πόδια Θα πάτε ίσια ως εκεί που τελειώνει αυτο ο δρόμο. Ύστερα θα στρίψετε δεξιά και στα αριστερά σας θα δείτε το ταχυδρομείο Είναι μακριά από εδώ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 Πάρτε ένα γραμματόσημο για αεροπορική επιστολή και ρίξτε το στο κουτί. Πού είναι το Postre Εκεί απέναντι, βλέπετε? Γράφει Postre Stant από πάνω. Πού είναι το Postre Εκεί απέναντι, βλέπετε? Γράφει Postre Stant από πάνω.